Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας Βράδυ Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2017 Είστε συντονισμένοι στο μου Radio Και ακούτε την εκπομπή Ελλήνων Ανθρώπων Αλήθεια Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πονηράκη Η μετενσάρκωσης θέμα που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε σήμερα όπως απεδείχθη είναι ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος ευρεία αποδοχής μας αποσχολεί πέραν του δέοντος η λέξη επέκεινα ω ουσιαστικό δηλαδή η μεταθανάτια ζωή ωστόσο αυτό που πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε είναι τι γίνεται με τον καθέναν από μας μετά την γηινή ζωή μας μέσω του μύθου του ηρό. Έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη εξωσωματική εμπειρία Της οποία η χρησιμότητα ως πληροφορία αποδεικνύεται ανεκτήμη της αξίας Καθώς φωτίζεται τόσο το μυστήριο της ζωής Ως πραγματικό φαινόμενο του οποίου απόδειξη είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι Όσο και το μυστήριο του θανάτου Αλήθεια, πως σας φαίνεται αυτό το άκουσμα θάνατος Θνητός, Θεός Ή μήπω Θεός, Θνητός, Θάνατος Ή πως Κύκλος Έτσι απλά Αυτό το αρχικό θήτα που υπάρχει στην αρχή των προαναφερθέντων λέξεων δηλαδή το το γράμμα του αρχαιοελληνικού αλφαβήτου αλφαρίθμου ή θογκαρίθμου όπως μάθαμε σε προηγούμενη εκπομπή πιστεύετε σύμφωνα και με τον συμβολισμό των αριθμών του κυρίου Δάκογλου στο βιβλίο του «Ο Μυστικός Κώδικας του Πιθαγόρα ότι ενώ το 6 θεωρείται ο αριθμός της ψυχής η οποία κατέρχεται άνωθεν φανταστείτε νοητά στην απεικόνηση του αριθμού 6 την κάθετη γραμμή του για να ολοκληρώσει έναν ενσαρκοβίο φανταστείτε τώρα τον κύκλο που ενώνεται με την κάθετη γραμμή και σχηματίζει οπτικά τον αριθμό 6 Έτσι το 9 δηλαδή το αντίστροφο του αριθμού 6 θεωρείται το τέλος η ολοκλήρωση και η έξοδος της ψυχής από την ένσαρκη ζωή της Διαβάζουμε στα θεολογούμενα της αριθμητικής του Ιαν Βλήχου εκδόσεις ιδεοθέατρων σελίδα 131 Ο 9 είναι ο μεγαλύτερος εντός της δεκάδος αριθμός και ανυπέρβλητον πέρας σε παρένθεση τέλος μιας σειράς της πρώτης των αριθμών επαναλαμβανομένης εφεξής. Αναφερόμενος δε στον αριθμό 9 ο Ιάνβληχος έχει πολλαπλές πληροφορίες... που συνηγορούν στην ολοκλήρωση ενός κύκλου... με τον συγκεκριμένο αριθμό. Η διασταύρωση πληροφοριών... μέσω των μύθων, των θεών, των αριθμών... των γραμμάτων, των συγγραμμάτων... και εν γέννη ολόκληρης της αρχαιοελληνικής γραμματείας... όταν συγκλίνει σε ιδέα συμπεράσματα επιβεβαιώνει την ασφαλή πλοήγησή μας... στην αναζήτηση της αλήθειας. Συνεχίζοντας στον μύθο του Ιρώς... και πριν φτάσουμε στην διαδικασία... όπου οι ψυχές επιλέγουν διακλήρου... τον βίο τους... θα αναφερθούμε στο απόσπασμα του κειμένου... που προηγείται ακριβώς πριν. Διαβάζουμε την απόδοση του κειμένου... πλάτωνος πολιτεία»... Η Περιδικαίου, τόμο 50, εκδόση Οδυσσέα χατζόπουλος σελίδα 175. Όταν ο καθένα του, εννοεί τι ψυχέ, συμπλήρωνε 7 ημέρε στο λιβάδι, έπρεπε την 8η μέρα να ξεκινήσουν και να πορευτούν, και την 4η μέρα εννοεί μετά από τέσσερις μέρες διαδρομή έφτασαν σε ένα σημείο από όπου έβλεπαν ένα φως που διαπερνούσε από ψηλά όλον τον ουρανό και τη γη ίσιο σαν κολόνα και παρόμοιο με την ήριδα όμως λαμπρότερο και διαυγέστερο Εδώ είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ένα μέρος από το σχόλιο του ιδίου βιβλίου σελίδα 208 όπου λέει ο Πλάτωνας θα κάνει στα επόμενα περιγραφή του σύμπαντος Αφήνουμε κάποια και συνεχίζουμε Με την πεποίθηση πως η τάξη του σύμπαντος δεν είναι προϊόν τύχης Αλλά σκόπιμη αρμονική διάταξης Αποβλέπει στην εξομοίωση της ψυχής προς την αστρική εφταξία Συνεχίζοντας στην απόδοση του κειμένου διαβάζουμε σε αυτό έφτασαν μετά από μιας μέρας πορεία και είδαν εκεί, στη μέση του φωτός, να είναι οι άκρες των δεσμών του τεντωμένες από τον ουρανό. Γιατί αυτό το φως ήταν ο σύνδεσμος του ουρανού και σαν τα υποζώματα των πολεμικών καραβιών συγκρατούσε την ουράνια περιφορά. Από τις άκρες των δεσμών κρεμόταν σφιχτά δεμένο το αδράχτη της ανάγκης που από αυτό ρυθμίζονται όλες οι περιστροφικές κινήσεις Ο άξονας αυτού του αδ, αδραχτιού και το αγκίστρι είναι από Το δε αρχαίο κείμενο λέει την μεν η τε και το άγκιστρον είναι εξ αδάμαντος» όπου αδάμας, σύμφωνα και με την δικηπίδια το διαμάντι αρχαία ελληνικά αδάμας, είναι αήτητος, ακατανίκητος λόγω της μεγάλης σκληρότητάς του. Είναι περίφημο ορυκτό για την ισχυρή λάμψη του και την πολύ μεγάλη σκληρότητά του. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη «δαμάζο» και στεριτικό αλφα» καθώς στην αρχαιότητα Όλες οι σκληρές πέτρες που ήταν αδύνατον να υποστούν κατεργασία αποκαλούνταν αδάμαντες. Εδώ διατηρώ επιφυλάξεις για το αν το αναφέρει στο αρχαίο κείμενο εννοώ με την έννοια του διαμαντιού ή ως σκληρού ορικτού. Από το κέντρο του ογδόου σφονδυλιού Συγγνώμη Λίγο πιο μπροστά Συνεχίζοντας το κείμενο Ο άξονας αυτού του αδριαχτιού Και το αγκίστρι είναι από χάλιβα Ενώ το σφονδύλι είναι φτιαγμένο από κράμα χάλιβα Με άλλα μέταλα. Η κατασκευή του σφοντιλιού είναι τέτοιου είδους στο σχήμα του, είναι σαν αυτό που έχουμε εδώ. Από όσα έλεγε ήταν κάπως έτσι. Κύλο και με βαθούλο μα ολόκληρο το εσωτερικό του και με ένα άλλο μικρότερο προσαρμοσμένο όπως οι κάδοι που μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλο και με τον ίδιο τρόπο ένα τρίτο και μετά ένα τέταρτο και στη συνέχεια άλλα τέσσερα. Δηλαδή όλα τα σφονδύλια ήταν οκτώ Το ένα ταιριασμένο καλά μέσα στο άλλο Που έδειχναν από πάνω το περιγραμμά τους σαν κύκλους Και σχημάτιζαν γύρω από τον άξονα Μία συνεχόμενη επιφάνεια ενός φονδυλιού Εκείνος ο άξονας Περνώντας από το κέντρο, το κέντρο του 8ου σφονδυλιού Έβγαινε από την άλλη πλευρά εδώ τώρα κάνει μία ανάλυση των σφονδύλων Στην πραγματικότητα αναλύει το πλανητικό μα σύστημα και τις τροχιές τους Όπως το γνωρίζουμε και σήμερα Παρακάμπτουμε αυτό το απόσπασμα και συνεχίζουμε στο κείμενο παρακάτω Το αδράχτη ολόκληρο γύριζε κατά την ίδια κυκλική περιστροφή Και μέσα στη συνολική περιστροφή οι 7 εσωτερικοί κύκλοι γύριζαν με ηρεμία κατά την αντίθετη από το σύνολο κατεύθυνση Από αυτούς ταχύτερα κινούνταν ο όγδος Αφήνουμε κάποια και συνεχίζουμε παρακάτω Το αδράχτη στρεφόταν το ίδιο ανάμεσα στα γόνατα της ανάγκης και πάνω στον καθένα από αυτούς τους κύκλους καθόταν από μια σιρήνα που γύριζε μαζί με αυτούς και έψελνε πάντα με την ίδια φωνή και στον ίδιο τόνο και από τη φωνή των οκτώ σιρήνων γινόταν μια υπέροχη αρμονική συμφωνία Ολόγυρα κάθονταν σε ίση απόσταση μεταξύ τους τρεις άλλες γυναίκες η κάθε μία στο θρόνο της Αυτές ήταν οι κόρες της ανάγκης οι μοίρες η λάχεσις η και η άνθρωπο. Φορούσαν λευκά φορέματα και είχαν στέματα στο κεφάλι και τραγουδούσαν στο σκοπό των σιρήνων. Η λάχεσης, τα περασμένα, η Κλωθό τα παρόντα και η άνθρωπο τα μελλοντικά. Η Κλωθό πιάνοντας με το δεξί της χέρι το αδράχτη κατά διαστήματα βοηθούσε την εξωτερική του περιστροφή εννοεί ότι γύριζε δεξιόστροφα τον εξωτερικό κύκλο που είναι των απλανών αστέρων των γαλαξιών εν γέννη του ουρανού Η άτροπος με το αριστερό της έκανε το ίδιο για τις εσωτερικέ κινήσεις δηλαδή για τους πλανήτες και η Λάχεσης, πότε με το ένα χέρι και πότε με το άλλο βοηθούσε και στην εξωτερική και στην εσωτερική περιφορά Αυτοί λοιπόν μόλις έφτασαν έπρεπε να παρουσιαστούν αμέσως στη λάχεση I see, and I find In you Every day for us Something new Είναι φωτισμένο Πολύ Τα λέει ώρα, όλα κύριοι Αρκεί να το προσεγγίσουμε Με την δέουσα προσοχή Όπως καταλάβατε Και σύμφωνα με το σχόλιο Του ιδίου βιβλίου σελίδα 209 Υπήρχε παλαιόθενη αντίληψη ότι Στο κέντρο του σύμπαντος Βρισκόταν η θεότητα της Ανάγκης Ανάγκη Σύμφωνα με τον Πλάτωνο στον κρατήλο Ευαγγέλιο για μας οι ετοιμολογίες των λέξεων που δίνονται στον κρατήλο εκδόσεις Οδυσσέας Χατζόπουλος λέει στο στίχο D και η Σελίδα 172 και 174 Το δε αναγκαίων και αντίτυπων παρά την βούληση ον Το περί την αμαρτίαν και αμαθίαν Βήκαστε δε κατά, την, κατά τα άνκι πορεία ότι δύσπορα και τραχία και λάσια όντα ίσχυ του γένε, εντεύθενουν ίσω εκλήθη αναγκαίων. Τη δια του άνκους απικασθέν πορεία. Και η απόδοσή του, το ανανκέων όμω και το άκαμπτο, εναντιούμενο στην βούλησή του. Σχετίζεται με το σφάλμα και την αμάθεια Και απεικονίζεται με την πορεία στα άγκη, Σε παρένθεση φαράγγια Που εμποδίζουν την κίνηση Επειδή είναι δύσβατα, πυκνά και δασωμένα Από εδώ λοιπόν ίσως να ονομάστηκε αναγκαίο Κατά την παρομοίωση με πορεία μέσου φαραγγιών Ανάγκη άνα τα άνκι, Άνο άνκι. Γράφει στον εντυλεξιλόγο λόγο η κυρία Τζιροπούλου Πανίσχυρα προθεματικά είναι και οι προθέσεις Σε παρένθεση προ και τίθινοι Προ και θέσεις του Έλληνος λόγου όταν δεν παραμένουν ρυθμιστικά μόρια αλλά συντίθεται με και ουσιαστικά δημιουργώντας σύνθετες λέξεις και στην ίδια ενότητα λίγο πιο κάτω αναφέρει «Είναι τόσο ισχυρή η εμπεριχο... εμπεριεχομένη στις προθέσεις δυναμική» ώστε έχουν την ικανότητα, εάν συντεθούν καταλήλως με μία μόνο λέξη, να περιγράψουν λεπτομερός και εναργώς διάφορες καταστάσεις και κινήσεις. Άνα τα Άγκη άνο άνκι, Όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα συνηγορούν για μία δυνατή αποκάλυψη προαιώνια και προϋπάρχουσα. Μέγιστον δί προπαντός Άρξαστε καταφύσιν αρχήν Το σπουδαιότερο απ' όλα Είναι να ξεκινάς πάντοτε Από την αρχή κάθε πράγματος Οι ανάγκη βρισκόταν ανέκαθεν Στο κέντρο του σύμπαντος Προϋπάρχει τον θεών, Γι' αυτό και οι ρίσεις ανάγκα Και οι θεοί πείθονται υπομένο και χίλιο ακουσμένο αλλά πόσο πραγματικά αντιληπτό και κατανοητό από τον ανθρώπινο νου στις αληθινές και πραγματικές διαστάσεις των συμπαντικών αληθιών Ο Πρόκλος στην Καταπλάτωνος Θεολογία μάλλον στο βιβλίο του Καταπλάτωνος Θεολογία ο οποίος έζησε περίπου 1600 χρόνια πριν από μας και βέβαια είχε στα χέρια του βιβλιογραφία ή πληροφορίες που εμείς αγνοούμε σήμερα Δίνει μια πιο σαφή εικόνα της υπάρξεως της ανάγκης Λέει λοιπόν «Η ανάγκη δεν επικρατεί με βία στο σύμπαν Ούτε επειδή αναιρεί την ανεξαρτησία κινήσεως της δικής μας ζωής Ούτε επειδή είναι στερημένη από νου και από γνώση» Λίγο παρακάτω λέει Συμπεριλαμβάνει τα πάντα Κατά τρόπο νοητικό Και επειδή θέτει όρια στα αόριστα Και τάξη στα άτακτα Και επιπλέον επειδή κάνει τα πάντα Να την υπακούν Και τα ανεβάζει στο αγαθό Τα υποτάσσει όλα Στους θεσμούς της δημιουργίας Και Και φρουρεί τα πάντα μέσα στον κόσμο Αυτά τα περικλεί κυκλικά Όλα όσα βρίσκονται στο σύμπαν Και δεν αφήνει τίποτα αμέτωχο Αυτή η θεότητα Ακτινοβολεί σε όλα τα δημιουργήματα Του δημιουργού την άρρητη φρούρηση Σ' έννοια στις ανάγκες Η οποία πάλι στον πρόκλο Επισημαίνεται ότι είναι Βρίσκεται Υπάρχει μέσα σε κάθε ένα Και κάθε τι Ακούγεται σαν δεδομένη Εμφυτευμένη Προϋπάρχουσα Δεδηλωμένη δύναμις Αλλά Παραμένει αδιαφοροποίητη Που όμως Μας επισημαίνεται Ότι είναι ταυτοχρόνος και ακίνητη δηλαδή οι λέξεις αδιαφοροποίητη ταυτίζεται και αποσαφινίζεται πλήρως με την ακίνησία που χαρακτηρίζει την ανάγκη στην πραγματικότητα δράμε απλότητα και ενότητα αφού η ιδεα εμπεριέχεται στο παν δηλαδή τα πάντα με αυτές τις ιδιότητες Φαίνεται να ταυτίζεται με την πρώτη αρχή Το πρώτο κινούν Ακίνητο Μας είπε ο Αριστοτέλης Όλες οι πληροφορίες που βρίσκουμε Στους διαφόρους φιλοσόφους τίνουν στο ίδιο συμπέρασμα Αλλά με άλλα λόγια Η ύλη προπήρξε της πρώτης αρχής Αλλά ήταν σε αταξία Η ανάγκη Βάζει τάξη στα άτακτα Όρια στα αόριστα Και μας ανεβάζει στο αγαθό Ο ρόλος της είναι εκ προημίου αγαθός Παύλα άγαστος Παύλα θεάρεστος Η καλή πρόθεση ενυπάρχει στην δημιουργία Κρατήστε το αυτό Όλο το πλανητικό μα σύστημα στηρίζεται στα γόνατα της ανάγκης διαβάσαμε στο κείμενο Το γόνατο είναι το σημείο της άρθρωσης του ποδιού που έχει την ευθύνη για την κινητικότητα και την ευληγησία Μεταφέρει όλο το βάρος του σώματος όταν είναι σε όρθια στάση περπατάει, τρέχει και Παίζει κυρίαρχο ρόλο Στην ανόρθωση του σώματος Από την καθιστή στάση Στην άνοδο και κάθοδο Σκαλοπατιών Ή όταν απλώς σηκώνεται καλοπατιών η αναγωγή Στο γόνατο της ανάγκης Που κάνει ο Πλάτωνας Είναι σύγκλονιστικό θα θεωρούσες ποτέ το γόνατό σου ως άχρηστο, παρήσακτο ή καταναγκαστικό Ή μήπως η καταναγκαστικο η πως η έλλειψη του πάνω σου με όλα όσα σου προσφέρει θα έκανε τη ζωή σου αφόρητη Η έκφρασης, η ανάγκη λειτουργεί με απλότητα και ενότητα Γίνεται βαθύτερα και πιο ουσιαστικά κατανοητή με την αναφορά στο γόνατο Πραγματικά, θεόπνευστος ο μύθος του ήρος. Όμως το τοπίο που απλώνεται νοητά οπτικοποιημένο μέσω του μύθου συνεχίζει την πορεία προ την απόκτηση της γνώσεως υπερημών που έχοντα την μπορούμε να είμαστε ευδαίμονες και τώρα και σε επόμενες ενσαρκώσεις Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που ενσαρκωνόμαστε για να επανέλθουμε στην πηγή από όπου ξεκινήσαμε ολοκληρωμένη και πλήρες Οι συρίνες Μιλάει για 8 συρίνες, Μία σε κάθε πλανητική τροχιά Που ψέλνει πάντα με τον ίδιο ήχο Δεν διαφοροποιείται Δεν αλλάζει ρυθμό Είναι ακριβώς ο ίδιος τόνος Τώρα, τότε, τώρα και πάντα το δεδομένο αυτό είναι άξιο αναφοράς Αρχικά γιατί μιλάμε με σταθερές συντεταγμένες, Πράγμα στο οποίο μπορείς να βασιστείς Όλοι ψάχνουμε στη ζωή μας για σταθερές, καθαρές βάσεις Μέσα στην αστάθεια και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το σήμερα Έπειτα, μαθαίνοντας τις ιδιότητες κάθε Θεού που αντιστοιχεί σε κάθε πλανήτη συνδέοντας το όνομά του το οποίο έχει μια συγκεκριμένη παλμική δόνηση δεν υπάρχει άλλωστε τυχαιότητα στο σύμπαν πόσο μάλλον στην αρχική ονοματοθεσία των θεών οξύνουμε την διάνοιά μας άρα και τις συνάψεις του εγκεφάλου μας και η κατανόηση των ιδιωτήτων χαρακτηριστικών και ποιοτήτων που φέρει ο καθένας τους γίνεται πηγή γνώσεως του πως πρέπει να βρούμε και να πράττουμε Είναι απλό αλλά δεν είναι απλοϊκό Σκεφτείτε το λίγο παραπάνω Το θαυμαστό βέβαια και με τις οκτώ σιρήνες είναι ότι ενώ η κάθε μία ψέλνει πάντα με την ίδια φωνή και στον ίδιο τόνο η φωνή και των οχτών σιρήνων γίνονταν μια υπέροχη αρμονική συμφωνία δηλαδή μια τέλεια ακουστική εφταξία πουθενά παραφωνία, πουθενά αποσυντονισμός και οι εφτά πλανήτες συνυπάρχουν αρμονικότατα διατηρώντας ο καθένας τις ιδίες αποστάσεις μεταξύ τους Νομίζω ότι οι σιρήνες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση παρόλο που δεν έχουν εξουσία. Είπαμε, οι πλανήτες είναι σκοτεινοί. Φωτιζόμενοι όμως από τον ήλιο φωτίζουν ταυτόχρονα και την δική μας διάνοια για την οποία, πιστέψτε το, γίνονται όλα. Το κέριο βέβαια και καθοριστικό που θα φωτίσει την αγνιά μας είναι η ύπαρξης, παρουσία και βεβαίως οι εκπροημίου ορισμένες και σταθερές αρμοδιότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω των τριών θυγατέρων της ανάγκης, δηλαδή των τριών μυρών. Το όμως θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή καθώς δεν χωρά διάσπαση των συγκεκριμένων πληροφοριών Ο μύθος του Ιρώς είναι ένα βαθιστόχαστο κείμενο και σίγουρα δεν ολοκληρώνεται σε δύο εκπομπές Από το Regium Radio και την εκπομπή Ελλήνων ανθρώπων Αλήθεια σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό βράδυ